Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, σε όλη, το, σε όλη την επικράτηση, σε όλη την οικουμένη. Είμαι ο Λιέντες Παπαδόπουλος, δίπλεμόρφωτο ο Δημήτρης Βαχαρία, το Συναγωνιστή. Σπέρα για ε, Είμαστε στο πλατεία Αρέδιο, ο πάνος ο συναγωμιστής είναι στην παραγωγή, στην οικονομία και σε όλα τα υπόλοιπα. Ε, και είμαστε εδώ για μία ώρα, προκειμένου να αναλύσουμε την επικαιρότητα, να πούμε τι έχει συμβεί όλο αυτόν τον καιρό. Ε, τι μέλη να κάνουμε τις προβλέψεις μας, ε, αστρολογία, ε, χαρτομαντίο κτλ. Θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή φυσικά, είναι απαραίτητη η δική συμμετοχή, περιμένουμε τα μηνύματά σας, mm. με τον προβληματισμό σας και τις απόψεις και γιατί η εκπομπή αυτή έχει μια λαϊκή βάση στην ουσία. Ναι, είμαστε λαϊκή βάση. <χω> είσαστε όλοι εσεί που είσαστε συνδεδεμένοι με το πλατεία Ρέντιο αυτή την άρξη <θυνόνι> του κινήματο. Δεν πληρώνω ενίο μέτωπο. Λοιπόν, ακούμε ότι έχουμε αγωνιστικό δήμα μπροστά μα. Οι αγρότε, οι οποίοι με μπλόκα σε όλη την Ελλάδα ε, είχαν πραγματικά δημιουργήσει κυκλοφοριακή ασφιξία από όσα λέει η κυβέρνηση. Οι οποίοι είχαν οργανωθεί πραγματικά σε όλα τα χωριά, όλη η ελληνική επαρχία ήταν στο Πόντι. Στου αγρότε, του οποίου είχαμε και εμεί προσωπική παρουσία και σε αφίδινε όπου πήγαμε και του συναντήσαμε με ανοιχτέ αντιγκάλε, μα που είπαν είπαν τα προβλήματά του. Μάλιστα εκείνη την μέρα και είχε χιονόνερο και μα βάλλανε μέσα στο εσωτερικό μια καρότσα και μα βγάλανε τσίπουλα κτλ. Και, και τα είπαν πολύ ώρα. Ήταν μια πολύ ωραία και εμπειρία δηλαδή σε ανθρώπινο και κοινωνικό επίπεδο. Αλλά ήταν και πολύ σημαντική δράση, διότι πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι το πιο πρωτοπόρο κομμάτι τη ελληνική κοινωνία. Ένα επαγγελματικό κλάδο, ο οποίο δεν είναι απλά μια συντεχνία, αλλά αποτελεί την καρδιά τη παραγωγή του πρωτογενού τομέα, αποτελεί ίσω το συγκριτικό πλεονέκτημα τη Ελλάδα απέναντι σε όλε τι άλλε χώρε αναφορικά με την οικονομία. Και είναι ένα κλάδο ο οποίο ουσιαστικά εξαελώνεται από τι πολιτικέ, τι μνημονιακέ και το νέο ασφαλιστικό το οποίο είναι στα σκαριά. Εξαελώνεται, δέχεται τα πειρά σε ιδεολογικό επίπεδο, αναφορικά με το ότι είναι ξέρω, κάποιοι τύποι οι οποίοι μας αμπουκώνουν επιχορηγήσει και παίζουν τρέφα στα καφενεία. Α πούμε, και στην πραγματικότητα δεν είναι αγρότε, αλλά είναι ξέρω, κάτι άλλο. Είναι φοπλιστέ, οι οποίοι παίρνουν και τι αγροτικέ συντάξει και α, Αυτό είναι ένα, ένα παιχνίδι του κοινωνικού αυτοματισμού που προσπαθεί να προωθήσει η κυβέρνηση. και Είναι και το κομμάτι εκείνο το οποίο έχει βγει με το πιο δυναμικό τρόπο αυτή τη στιγμή έξω. Έχει δημιουργήσει πραγματικό πρόβλημα και μονοκέφαλο στην μνημονιακή συγκυβέρνηση που μα έχει βρει ε, τι μέρε ετούτε. Και πραγματικά είναι μια ελπίδα ανατροπή αυτών των μνημονιακών πολιτών για τη κυβέρνηση. Αυτό είναι αλήθεια. Οι αγρότε ε, είναι ένα πολύ δυναμικό κομμάτι. Ε, δεν είναι αυτό που παρουσιάζεται από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, αλλά είναι τελείως διαφορετική αλήθεια. Όποιο έχει πάει στον ΟΓΑ, τα δηλαδή δύο ανθρώπους που αγωνίζονται για μια σύνταξη που έχουν δουλέψει χρόνια σε αγρούς και παίρνουν πενιχρές σύνταξεις που ξεκινάνε και από 70 ευρώ. Υπάρχει σύνταξη μηνιαία αγροτών που έχουν δουλέψει 20 χρόνια, διότι δηλαδή ξεκινάει από 70 ευρώ το μήνα. Οι σφορές που έχουν όπως όλων των ταμείων κλαπ από τις εκάστοτε κυβερνήσεις από το 1950 μέχρι σήμερα οι σφορές των ταμείων κλέβονται κανονικά με την έννοια του όρου τη δικαστική, την ποινική έννοια του όρου, κανονική κλοπή. Φυσικά δικαστέ και πολιτική ενιαία τάξη εξουσίας. Ενιαίο μέτωπο, Ενιαία τάξη εξουσίας και γι' αυτό ακριβώς έχουν και μισθολογική σύνδεση. Σωστά. Όποτε ανεβαίνει ο μισθός του βουλευτή, ανεβαίνει και ο του δικαστικού με τα του που δεν έχουν κοπεί καθόλου και δικάζουν κατόπιν εντολών που δέχονται από ξένους και καμιά φορά από πολιεθνικές αλλά είναι ένα άλλο κομμάτι η αγροτική κινητοποίηση πέφτει με ένα θλιδαρό γεγονός την πτώση ενός αεροπλάνου που κατά πάσα πιθανότητα είναι μια δολοφονική πράξη όπως και οι προηγούμενες πτώσεις στα, the ήμια, the ναι, ναι, στα ήμια και στο Σινούκ που ήταν επίσης δολοφονικέ πράξεις, αποτελεί μια σειρά γεγονότων τα οποία δεν είναι καθόλου μα καθόλου άσχετα μεταξύ τους. Το ένα συνδέεται με το άλλο απόλυτα σαν μια αλυσίδα, που έχει στόχο ε, την εθνική κυριαρχία αυτής της χώρας η οποία ήδη έχει καταπατηθεί, έχει βιαστεί πάρα πάρα πολλές φορές από τους πολιτικούς Πρέτυχε το... όπου έρχεται και τον ΝΑΤΟ τώρα. Να... Είναι σε μπριζόλο, σε μπριζόλο. Να... Έλα μέσα εγώ να... όλα, να... όλα. Πρέτυχε να... το... να... το... όπου έπεσε το ελικόπτερο και ήρθε έρχεται... να... τώρα το ΝΑΤΟ. Δεν νομίζω. Το ελικόπτερο ε... έπεσε χωρίς να αναφερθεί από το ασύρμα τότε καμιά βλάβη. Mm -hmm. Φυσικά έπεσε μια άσκηση σε μια ήρεμη θάλασσα. Ε... Πολύ περίεργα γεγονότα, όπως ακριβώς τα Ήμια οι Αμερικάνοι ρίξανε το πάνω σε ένα λόφο, νομίζω τώρα δεν ξέρω. Ναι, λόφο λο, δεν είναι ξέρω, δεν ήταν πλοίο, no. ήταν ελικόπτερο έτσι. Mm -hmm. Δεν είναι ξέρω, να αφήσει <laughs> σε μια ξένα στη θάλασσα. Mm -hmm. Ακριβώ όπω έπεσε το Σινούκ με το Σινούκ, όπως ξέρουν την ιστορία, κόπηκε το στη μέση. Γιατί η υπηρεσία πολιτική αεροπορία εξέδωσε μια νότα που λέει ότι όποιο αεροπλάνο ξεκινήσει από τη βάση του, με άδεια τη βάση του, μπορεί να διασχίσει ανενόχλητα το Δηλαδή, ένα τρυκικό. Από τη βάση τη Ιρλίκ ξεκινήσει με άδεια τη βάση τη Ιρλίκ. Μπορεί άνετα να διασχίσει στο Αιγαίο. Η Υπηρεσία Πολιτική Αεροπορία χαρακτηρίζει τι αναχαιτήσει των τοπικών αεροπλάνων παράνομε. Η Ελληνική Υπηρεσία Πολιτική Αεροπορία από την εποχή του Συνούκ. Όλα είναι συνδεδεμένα. Η δολοφονία του Κρανική. Ότι είμαστε αεροπλάνο, οι πτώσει στα ίμια, το Συνούκ. Και τώρα ε, είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι και δολοφονία. Mm -hmm. Γιατί δεν ε, προκύπτει από κανένα. Στοιχείο μέχρι τώρα ότι το αεροπλάνο είχε κάποια βλάβη ή ότι οι χειριστές του είχαν κάποιο πρόβλημα. Συνήθως αυτές είναι μακροπ, μακρόπνα σχέδια για να ανθρώπινες ζωές Ελλήνων πιλότων ε, στους οποίους ε, ε, οφείλουμε ένα σεβασμό για αυτό που κάνανε με πάρα πολύ χαμηλά ισοδήματα και όπω λέει και ο Λονδίνο για του αγρότε, ήρθε και η σειρά του αγροτικού κόσμου να ισοπεδωθεί. Ήδη από το 2014, Σαμαράς Βενιζέλος έγκρισε το Ινστιτούτο Σπόρων στη Θεσσαλονίκη, ώστε οι αγρότε τη Μακεδονία να μην μπορούν να προμηθευτούν σπόρου για τα χωράφια του, πρέπει να τι προμηθεύονται από πολιεθνικέ και από τη Μονσάντο, uh -huh. τα οποία κάθε σπορά που κάνουν το πράγμα και βάκρυ. Δεν μπορεί το χωράφι μετά τη σπορά που δέχεται στις πολυεθυγίες να δεχτεί άλλου είδου σπόρο εκτό από αυτό που πουνάνε οι Επίσης, και δεν μπορεί και η καρπί που βγάζει να επαναφυτευτούν, έτσι. Σωστό, πάρα, είναι, πάρα πολύ σωστή. Είναι η μουλάρια οι καρπνή, η, η καρπί. <laughs> τώρα, τώρα λοιπόν... Πώς <laughs> είναι το μουλάρι το οποίο δεν αναφαράει, γιατί <laughs> δεν είναι εδώ λέω. Και έχεις δίκιο απόλυτο. Τώρα αυτή τη φορά θέλω να κλέψουν <laughs> το 82% το 82% του εισοδήματο των αγροτών, ασφαλιστικές εισφορές και φορολογία θα φτάσουν στο 82% του εισοδήματος τους. Θέλω να τους εξαθλιώσουν πλήρως, γιατί πρέπει να βγουν πολυεθνικές σε αυτή τη χώρα, να αναλάβουν την αγροτική παραγωγή, γιατί μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα είναι μια από τις πιο πλουσίες χώρες της Ευρώπης. Κάτι που το κρύβουν επιμελώσει οι εκάστοτε κυβερνήσεις, δεν λένε ποτέ τίποτα για τον εθνικό πλούτο, πόσο είναι ο εθνικός πλούτο η Ελλάδα από τα 12.000 φυτά που υπάρχουν στην Ευρώπη, στην Ελλάδα επειδοκιμούν τα 6.000 φυτά. Περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης. Ε, να σε διακόψω εδώ, Δημήτρη μου, γιατί έχουμε, έχουμε... έναν ένα προστοκλειμένο, ε, εδώ, ε... τον uh, συναγωνιστή, τον uh, Νόντα, τον Γιαννακόπουλο. νότα μας ακούς? Ακούω, ναι. Μας ακούς. Λοιπόν, ναι. θέλουμε να μα πει. Uh, ε, τι συνέβη, είσαι να υπάλληλος ε, του Υπουργείου Πολιτισμού, σωστά? Μάλιστα, είναι ένα σύμβαση, χωρίς 25 μήνες προβλήματος του 2017, στις εδώ, στη, ε, εδώ στη στην Αθήνα. Στην Αθήνα, είσαι από την Καλαμάτα. είσαι. από την Καλαμάτα, από το Μασηνία. Ναι, η Α, μάλιστα. δεν είχε, δεν είχε από τη Σαμαρά όμως, έτσι, που ήσουν μάλιστα, στα Αστιαίωμα, αστιαίωμα, Νοντά. Αλλά αυτό δεν ήταν στα πράγματα, εδώ. δεν ήταν στα πράγματα, σωστά. Για πα λοιπόν και τι έγινε τώρα πια, Εργαζόμασταν και χωρί καλέ συνθήκε, αργούσαν να πληρώσουν και στο τέλο να πληρώσουν. Μα κοστάλλινε και να κοστίζουν 130 ευρώ στον καθένα. Γιατί μισό το μήνα μιλάμε, Νοντά, δεν σου λέω να του διακόπτω. Michael? Γιατί μισθό, ήταν με το μισθολόγιο σας τότε. Ε, ήταν, ήταν... λιγότερο όπως σήμερα, με χερδιά και εύνη, μισθολόγιο, έκανα μισθό. Ήταν πιο παχές εγελάβες τότε. Ναι, δεν θα γίνει τόσο ιστορικό πώς την ναι, ναι. Και για τότε λίγος, λίγα ήταν. Μμμμ, <σ nhất> <σ σ Yeah> και για πες μου, Νόντα μου, τότε, αυτό πότε έγινε, πότε δούλεψες εσύ, πότε τέλειωσες σημασίες στο Υπουργείο. Ήταν, ε, ήταν από, τον, από από 1η Ιουλίου του 11 μέχρι το 91 Ουκτώβριο και Είσαι ακόμα έχει. από το 11 πλήρωτος. Ναι, ένα ποσόν αυτό που είναι, είναι ακόμα πλήρωτο. το σ' αυτό έχει κάνει έρευνα να γίνουν περιστατομένα πρόβλημα ως Υπουργείο στην Πολίτη και το και το υπέβαλε και δεν, ε, δεν είναι απάντητο, ούτε η κυβέρνηση Ιταλιάς, παρότι γίνανε, γίνανε παραστάσεις οι κυβέρνησες αυτή η Ιταλιά δεν γυβέρουν, ούτε και αυτήν τώρα, παρότι έχω, έχω πάει και στο Υπουργείο Κοντινούργου mm -hmm. και χάρησε η συμπεριφορά τους να είναι και απρεπείς. Είναι και απρεπής, μάλιστα. Να σου πω, Νόμπα, και εκεί πέρα τώρα τι, τι έχετε σκοπό να κάνετε, έχετε έρθει σε επαφή, έχετε σκοπό να το κινήσετε δικαστικά, τι, τι με λιγενέστε. Είμαστε εμεί που είμαστε άτομα που δεν διδεύμα. είμαστε εμεί, γιατί δεν ήμασταν άγιοι, γιατί δεν ήμασταν άγιοι, γιατί δεν έρχονται ποτέ σε επαφέ. Mm -hmm. Και τι, τι είναι δύσκολο να πούμε τόσο λίγα λεφτά, γιατί είναι και το οικονομικό σώμα. Θα βγουν περισσότερα τα δικαστικά έξοδα στο τέλο παρά τα χρήματα. <Τι> Μην <Εμείς σταθέτσι> θα πρέπει να πιέσουμε πιέση νόντα, γενικά γιατί αυτό είναι απαράδεκτο, είναι απαράδεκτο τώρα να δίνονται εκατομμύρια και δισεκατομμύρια σε εργολάβους, σε όλους αυτούς τους τοκογλήφους, σκάνβαλα επί σκανβάλων κτλ και άνθρωποι οι οποίοι έχουν εργαστεί να είναι ακόμα εδώ και πέντε χρόνια πλήρωτοι σε ένα ποσό εν πάση περιπτώσει από τις υπηρεσίες τους και ουσιαστικά να αντιμετωπίζονται ω πολίτε δεύτερης κατηγορία, γιατί κάπω έτσι δεν είναι. Ναι, κάποτε κάποτε και πισόλοι και να αντιμετωπίσουμε για αυτή που μα προδώσαμε να του εξαχαλίσουμε, Σ... εξαχαλίσουμε πολιτικά παντού. Σωστρά. Από μη υποπητή αυτοδίγησης συνδικάς παντού. Μπράβο Νόντα, πολύ σωστά. Να πούμε εδώ ότι ο Νόντας ο Γιαννακόπουλος δεν είναι απλά ένας ε, ανακτισμόνος πολίτη ο οποίος απλά πήρε τηλέφωνο εδώ στο ε, ραδιόφωνο. Ε, ο Νόντας είναι ένας ε, συνεπείς συναγωνιστή, ο οποίος είναι στην πρώτη γραμμή εδώ και πολύ καιρό ε, ο οποίος έχει δώσει μεν βιοτέλεια και αλληλεγγύη αγώνες ε, για τα σπίτια των συμπολιτών μας, για τα δημόσια κοινωνικά αγαθά, για όπου το κίνημα δεν πληρώνει ονειό μέτρα που αυτή τη στιγμή ε, παλεύει. Και αυτή τη στιγμή απλά ε, έβαλε το ζήτημα του, τον προβληματισμό το οποίο είναι ένα ζήτημα κοινωνικό, δεν είναι προσωπικό απλά ζήτημα και έχει να κάνει με θεμελιωμένα εργασιακά δικαιώματα, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό αίρεση, από μια κυβέρνηση, η οποία εξελέγει στο όνομα του λαού, ε, μας παραμύθιασε τις περαστικα συμφέροντα του λαού και αυτή τη στιγμή ε, μόνο αυτό δεν κάνει, παρά το αντίθετο. Τι, είναι σιωπή, Νοντα, έλα, Νοντα, ρε, πες, ρε. Και μια, πες και μια τελευταία κουβέντα εδώ πέρα. Πες, ε, ε, Έρχομαι ε, ε, να απαλλαγούμε από αυτού και να πούμε σε κάποιον σωστό δρόμο. Μπράβο. Mm -hmm. Το δρόμο που θα χαράξουμε εμεί. Αλλιώ δεν είναι σωστό, δεν το βλέπω να γίνεται. Αύριο 6 ώρα, mm -hmm. πλατεία κλαφμόνο προ συγκέντρωση και κατεβαίνουν οι αγρότε. <συγκύνω> Εντάξει. <συγκύνω> <συγκύνω> <συγκύνω> Εντάξει, <συγκύνω> αύριο 6 ώρα να τα. Έλα, τα φιλιά μα, να σε καλά. Και εγώ του καλώ ορίζω, τέλο Γεια σου. Εδώ να, πούμε, εδώ να πούμε στον κόσμο, μη σας κάνει εντύπωση που ο άνθρωπος για 130 ευρώ καίγεται, το κίνημα δεν πληρώνει ενιαίο μέτωπο, έχει πάρα, πάρα πολλές φορές έρθει σε επαφή με που και τα 20 ευρώ είναι μια πολυτέλεια, ε, υπάρχει ένας κόρος γκρίζος που αν δεν το ψάξει, αν δεν σταθεί δίπλα του, δεν μπορεί να το γνωρίσει. Να πούμε ότι ανεβάσαμε και ένα ολόφρεσκο βίντεο το οποίο έχει να κάνει με μια επανασύνδεση ρεύματο. Και το αναφέρω ενό ή δεν τα αναφέρω. Ε, γιατί έχει την αξία του. Ε, ήταν μια επανασύνδεση ρεύματο μια οικογένεια μονογονική. Δηλαδή μια μόνη μάνα. Η οποία είχε δύο ανήλικα παιδιά. Το ένα παιδάκι πήγαινε στο σχολείο, μικρό κλπ. Και, και το άλλο λίγο μεγαλύτερο. Και είχε ε, ε, τεράστια προβλήματα υγεία. Ήταν Εκεί είχε μεγάλα προβλήματα, είχε πνευματική καθυστέρηση, με είχε πλήψει, είχε πολύ μεγάλα προβλήματα. Τώρα μιλάμε για μια τραγική κατάσταση και μάλιστα το τραγελαφικό και κυρίως τραγικό, αλλά από την άλλη πραγματικά σε και άναυδο, ήταν το γεγονός ότι ε, τους το κόψανε Παρασκευή-Απόγευμα, παράνομα, Παράνομα, σαντάζεσαι, Παρασκευή, Απόγευμα, γιατί δεν μπορεί να αντιδράσει και να ακριβώ. σε εγώ α... το κύριακτο. Ε, και μάλιστα αυτή, αυτή η παρασύνδεση έγινε πριν από κανένα δεκαήμερο, περίπου. Λοιπόν, τώρα ανεβάσαμε το βίντεο. Ε, όπου είχε αρκετό κρύο, είχε τσιφτερό κρύο. Και ε, εντάξει, τώρα να μιλάμε για μια κατάσταση τραγική, έτσι ε. βράδυ, η μητέρα με τα κεριά ας πούμε, να έχει ανάψει, να προσέχει γιατί. Φοβόταν μην πέσει στο παιδάκι, ας πούμε, το οποίο έχει την αναπηρία να μην πάει που δεν καταλάβαινε να κάψει το σπίτι και να καεί το ίδιο, αφού με Δηλαδή πρέπει να είναι συνέχεια υπό επιτήρηση ε, να μην έχουν να ζεσταθούν, να είναι με τι κουβέρτες εκεί, ένα η οικογένεια ολόκληρη. Φυσικά είναι δηλαδή, μια τραγική κατάσταση, έτσι, μια τραγική κατάσταση ε, και τους το τώρα, μα, φυσικά εμείς αυτό που έφταμε να κάνουμε ήταν το, το χρέος μας Ανταποκριθήκαμε άμεσα, δηλαδή μέσα σε μισή ώρα έχουμε φτάσει ε, και επανασυνδέσαμε το ρεύμα, και, ε, γιατί ήταν και μια περίπτωση η οποία δεν μπορούσαμε να περιμένουμε. Και βλέπουμε ουσιαστικά το κοινωνικό πρόσωπο τη ΔΕΗ ότι χάνεται πλήρω. Δεν είναι τυχαίο ότι χάνεται πλήρω το κοινωνικό πρόσωπο τη ΔΕΗ. Ε, προσπαθούν να τη αποστερήσουν οποιοδήποτε ψήγμα ε, κοινωνική ευαισθησία και κοινωνικού πρόσωπο προκειμένου να δημοσκοπουλήσουν. Παλιότερα δεν είναι να να την στα ιδιωτικά συμφέροντα και να μην ε, κλάψει και κανεί γι' αυτό, μια και όλοι θα λένε άντε, ασπέτε το παλιά. Μέχρι να ιδιωτικοποιηθεί, γιατί μα έχει πρίξει. Κύριε Ναφαντασό, οι εταιρείε έχουν κοινωνική ευαισθησία, κοινωνική ευθύνη. Είναι υποχρεωμένε οι εταιρείε να έχουν κοινωνική ευθύνη. Δυστυχώ οι διοικήσει και τα διοικητικά συμβούλια των εταιρεών ε, των κοινοφελών εταιρεών έχουν φτάσει σε επίπεδα ανασυστικά, και το κακό είναι ότι συμμετέχουν και υπάλληλοι οι οποίοι λένε ότι εκτελούμε το καθήκον μας να... εκτελεί το καθήκον σου να κόψεις, ε, σε κάποιον ε, το ρεύμα στο οποίο ε, ένα άρρωστο παιδί με επιληψία δεν μπορεί να ζεσταθεί αυτό θα έλεγαν και να ζει στα καλάβια ότι κάναν το καθήκον τους. σωστά έτσι θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ε, μια πολιτική αντίσταση σε όλε αυτέ τι από τους υπαλλήλου. Να μην αποδέχονται. Καταρχά έχουν βάλει συνεργεία τα οποία παίρνουν ποσοστά για το κόψιμο ενώ mm -hmm. τα οποία αποτελούν χίλιε ευρώ το, το κόψιμο τα οποία αποτελούνται από ξένου μπράβου γιατί στην ουσία είναι μπράβοι όταν μπαίνουν και κόβουν. Είναι σωματώδη τύποι επιλεγμένοι και πηγαίνουν στα σπίτια και κόβουν παρασκευέ, μαγαζιά, καφετέρια Αφήνουν κόσμο ανεργό. Έχουν κόψει Παρασκευή μεσημέρι για ένα πιστοποιητικό με πληρωμένο λογαριασμό. Το ρεύμα σε καφετέρια που δουλεύανε πέντε άτομα. Και η άνθρωποι είναι ανάγκη για το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρουν τι να κάνουν. Για το μεροκάμα του, πέντε οικογένειε. Είναι ανάλγητη, εντελώ ανάλγητη, σκληρή. Σε πλήρη συμφωνία με τα ναζιστικά πρότυπα που δυστυχώ εφαρμόζει η ΔΕΗ και η ΔΑΦ. Θα περιμέναμε κοινωνική ευαισθησία από τι δύο εταιρείε και περισσότερο από του υπαλλήλου. Μου κάνει εντύπωση πώ εκτελούν τέτοιου είδου εντολέ και δεν αντιστέκονται. Όταν βγαίνει ο πρόεδρο του Σωματίου, ουσιαστικά ο πρόεδρος του Γενώπου, ο Δαμίδης, και έχει μπει λαγό και λέει ότι όποιοι αυτή τη στιγμή δεν πληρώνουν το ρεύμα είναι μπαταξίδε και θα πρέπει να παίρνουν να του κόβεται το ρεύμα. Δηλαδή, από ποιος, αυτό είναι πρωτοφανέ στα χρονικά. Ακόμα και πιο δεξί ουσιαστικά ε, ακόμα και πιο δεξί εργαζόμενοι δεν είναι τέτοια πράγματα. Και αυτό γίνω πρόσωπο των εργαζομένων, να πει ότι υπάρχουν μπατακίδε στου οποίου θα πρέπει να ανάμεσα στο λαό, έτσι, Δεν είναι να τρέχει μεγάλου μπαταξίδε που χροστά εκατομμύρια στη ΔΕΗ, στους οποίου φυσικά και δεν κόβεται το ρεύμα. Ε, ε, ε, βλέπετε με βλέπε μέγα, βλέπε τον ένα και τον άλλο. Είναι δημοκρατία πανταξία. Είναι δημοκρατία λογαριασμό όλα ναι, και όλα αυτά τα φεδρά, όλα αυτά τα φεδρά και τα ανάβγητα, θα πρέπει πάλι στη ΔΕΗ, στη ΔΕΗ να πάρουν μια θέση πάνω σε αυτό το θέμα. Να μην κόβουν ρεύματα σε αποδεδειγμένε καταστάσει πλήρου αδυναμία πληρωμή. Γιατί υπάρχουν πολλοί συνάδελφοί μα που έχουν πλήρη δυναμία πληρωμή, που ζουν σαν ένα πονίκια, σε σκοτεινά υπόγεια, ε, χωρί νερό και ρεύμα, με μπουκάλια που αγοράζουν με από τα και πλύνονται μια φορά κάθε 20 μέρες ζήτωντας νερό παγωμένο πάνω τους έχουμε πάει το κίνημα δεν πληρώνει, έχει πάει σε πολλά τέτοια σπίτια είναι συμπολίτε μας οι οποίοι κάποτε ήταν αξιοπρεπέστατοι αξιοπρεπέστατοι και δυστυχώς η απάτη που την ονομάσανε κρίση του έχει οδηγήσει σε αυτό το σημείο mm -hmm. Να πούμε τώρα να αναφέρουμε και κάποια ζητηματάκι για το θέμα των βιοδίων το οποίο ε, Πραγματικά απασχολήσα πάρα πολύ την κοινή γνώμη της προηγούμενης ημέρες. Ε, το ένα ζήτημα ήταν το θέμα της Εγνατίας Οδού, η οποία ε, έβαλε ένα πρόστιμο μέσω της εφορίας, 22.000 ευρώ, ε, στον, ε, στον κύριο Θεοφάνου. Ε, ε, και εδώ να παρατηρήσουμε καταρχάς, γιατί υπάρχουν διάφορε παρατηρήσεις να κάνουμε. Το πρώτο Φεβρώ, πραγματικά, το οποίο είναι ότι... Έγινε τεράστιο τελα... τζέρτζελλο στα κανάλια, τα συστημικά μέσα των μεγαλοεργολάβων. Ε, ουσιαστικά παρουσιάζοντα το θέμα, βάζοντα λεζάντε τελείω διαφορετικέ από τα πράγματα που έλεγε ο άνθρωπο. Ο άνθρωπο ο οποίο έλεγε ήταν πολιτικοποιημένο, ήταν απόλυτα συνειδητοποιημένο γιατί δεν γινόταν. Και απλά το έπεσε αυτό το τεράστιο μπουγιουρδί το εξενδυτικό πρόστιμο μέσω των μεγαλοεργολάβων και μέσω τη εγγραφή και του κράτου, γιατί είναι όλο αυτό το πακέτο παρέα. Και μέσω τη εφορία, λοιπόν, για διελεύσεις τη τάξης μερικών εκατοντάδων ευρώ, του μπήκε πρόστιμο το 2.000. Λοιπόν, τα μέσα μαζικής ενημέρωση, άλλα έλεγε ο άνθρωπος, άλλε λεζάντες βάζαν από κάτω, προκειμένου ουσιαστικά να προσπαθήσουν να πιέξουν το κίνημα και τους ανθρώπους που αντιστέκονται ουσιαστικά, αποδομήσουν ιδεολογικά και πολιτικά την οποιαδήποτε αντίσταση. Λοιπόν, το ένα φεδρό για μένα είναι αυτό. Το άλλο ζήτημα είναι το εξή, που είναι το πολιτικό ζήτημα. Είναι πως σε αγαστή συνεργασία η κυβέρνηση, εντό πάρα πολλών συναγωγικών τη αριστερά, μαζί ε, με τι, τους αργολάβους, ουσιαστικά προσπαθούν να πνίξουν οποιαδήποτε φωνή αντίσταση. Με βι, βίντεο όπου έχει γίνει η ρόμπα ξεκούμπορ, τα του πρωθυπουργού τη χώρα που να λέει ότι δεν μπορεί να πληρώνουμε, πριν από μερικά χρόνια φυσικά, να είναι στα διόδια, να έχει πάει τα υλιοδία, να αλλά δεν μπορεί να πληρώνουμε σε αυτές τις συμμορίες τέλος πάντων ληστρικά διόδια και από την άλλη η κυβέρνησή του ουσιαστικά να επιστοποιεί τέτοιου είδου εξοδοτικά πρόστιμα. Κατά τρίτο ζήτημα, το θέμα των διόδιων δεν δηλαδή, αποτελεί τίποτα άλλο παρά μια από τις πτυχές του τεραστή σκανδάλων των αυτοκινητοδρόμων. Προσκάμενον τον αυτοκινητοδρόμο, το οποίο ξεκίνησε πρακτικά το 2013 μετά την παραχώρηση των εθνικών δρόμων ε, και της εκμετάλλευσής τους α, ε, στους, ε, σε μεγάλε συμφάνοντας σε μεγάλες οι με οποίοι ουσιαστικά ε, με κρατικό χρήμα, ε, είτε με δάνεια τα οποία είχαν εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, ε, κλείθηκαν εντό συγκεκριμένου χρονικού ωρίου που οτίθεται να αφού περατώσουν τη δημιουργία νέων αυτοκινητοδρόμων και τη συντήρηση των ίδιων των Ουσιαστικά δεν τίποτα από όλα αυτά. Πήραν τεράστιε αποζημιώσει πέραν των σκανδαλωδών χρημάτων που προβλέπονταν από τι συγκεκριμένε συμβάσει παραχώρηση. Πήραν επιπλέον αποζημιώσει, γιατί λέει δεν είχε αρκετή, αρκετή κίνηση, ξέρω εγώ, κρίση και δεν είχε κόσμο να πληρώνει το διόδια. Σου, του έστειλε κάθε τόσο καμία εκατομμύρια το ελληνικό δημόσιο παρατύπω και παρανόμω. Λοιπόν, για όλα αυτά τα ζητήματα δεν έχει γίνει πραγματικά για υπερκοστολογήσει ε, των δρόμων ε, που ε, σύμφωνα με, με τα πορίσματα των κοινοτικών πλαισίων στήριξη έγινε ότι τα είχαν 9 ε, φορές πάνω κοστολογημένος πληθυσμός ε, ε, του το χιλιόμετρου Δεν έχει γίνει ούτε μια εξεταστική επιτροπή ούτε στην Βουλή ούτε έχει κινηθεί εισαγγελέα, ούτε έχει γίνει τίποτα. Υπάρχει μια άτυπη ομερτά ανάμεσα σε αυτά τα τεράστια συμφέροντα των κρατοκολείων των μεγαργολάβων με τις κυβερνήσεις, οι οποίες πραγματικά του στηρίζουν ω δεκανίκια. Το ζήτημα της Εγνατίας οδού. Είναι, έχει την ιδιωτεραιότητα, γιατί ήταν ένας, μια οδόση που κατασκευάζεται από το ελληνικό δημόσιο, η οποία όμως, αφού αποπερατώθηκε, πέρασε ε, στο ΤΑΙΠΕΒ και αυτή τη στιγμή είναι στο ΤΑΙΠΕΒ και για αυτόν λόγο είναι ακόμα υποδιοκτηριστή από το υποδιοκτηριστικό καταστώς του ελληνικού δημοσίου, όμω έχει περάσει το ΤΑΙΠΕΔ, είναι δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, μέσα στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, το διοικητικό της συμβούλιο άλλαξε και δεν κάνει κουμάδι το ελληνικό δημόσιο, κάνουν τα ιδιωτικά εργολαδικά συμφέροντα. μιλάμε για τέτοια σκηνικά, έτσι, μιλάμε για τέτοιου σκάνδαλα. Ε, και βλέπουμε λοιπόν ε, ότι είναι μία ε, οδό σε οποία, ε, οποία το management το έχουν οι ιδιώτες, θα περάσει τα χέρια των ιδιωτών πλήρω. και παρ' όλα αυτά μπορεί ο ιδιώτης να βάζει πρόστιμο μέσω τη εφορία. Αυτό συμβαίνει πρακτικά. Λοιπόν, ε, οι λύσεις σε αυτά τα ζητήματα μπορεί να είναι μόνο πολιτικοί και μια και δεν βλέπουν να έχει καμία ιδιαίτερη διάθεση, ούτε έστω λίγη τσίπα ε, η κυβέρνηση. Δεν σου λέω να έχει διάθεση σε βάθο στον... χρόνου. Θα πει παιδί, εντάξει, ε, άλλαξα που άλλαξα στρατόπεδο, αλλά τουλάχιστον σχετικά με αυτά που έλεγα πριν, θα μυστεύσω ότι έγινε. Και από εκεί πέρα ξεκινάμε να μην ανοίγουμε ούτε καν αυτό, τίποτα. Λοιπόν, δεν έχουν ούτε λίγη τσίπα, και αυτό που κάνουν είναι ουσιαστικά να βάζουν εξωτερικά πρόστιμα. Να ποινικοποιούν του αγώνε ε, και ουσιαστικά να θέλουν να κρυφτούν, αλλά έχουν λάθο να μην του αφήνουν. Έχει δίκιο, Λεωνίδα. Έχουμε να κάνουμε μια ναζί αριστερά, ένα κρόνο των ναζί, οι οποίοι έχουν μια αριστερή βιτρινά, γιατί είναι μόνο βιτρινά οι αριστεροί που και μην ξεχνά στο, το 5ο άρθρο του συντάγματο, παράγραφο 4, λέει ότι σε όλη την Ελλάδα επιτρέπεται ελεύθερη κίνηση και εγκατάσταση ελεύθερη κίνηση και εγκατάσταση των ελλήνων πολιτών σε όποιο σημείο της χώρας αυτοί θέλουν. Αναφέρεται σαφώς για ελεύθερη κίνηση και εγκατάσταση. Δυστυχώς η συμμορία που κυβερνάει και είναι συναφής με τη συμμορία των οικαστικών η οποία είναι μια ενιαία ε, τάξη εξουσίας ε, δεν εφαρμόζαινε όχι τον νόμο, του που έχουν ψηφίσει ούτε καν το σύνταγμα που αυτοί οι ίδιοι έχουν ψηφίσει το έχουν κάνει ένα Όποιο έχει το Σύνταγμα, μπει στο Facebook ή στο Google να βρει το άρθρο 5 του Συντάγματο, την παράγραφο 4, που αναφέρει σε ελεύθερη κίνηση και εγκατάσταση σε οποιαδήποτε σημεία τη Ελλάδα θέλουν οι Έλληνε πολίτε. Οι μπάρε, αυτήν την ελεύθερη κίνηση την κόβουν. Φυσικά η αστυνομία τις χρησιμοποιούν όπω αγκεστάπο. Δυστυχώ για του αστυνομικού των 500 ευρώ του έχουν φανατίσει και του θέλουν αντίον των αδερφών των πατεδράδων τους, ε, γενικά του λαού ο αυτή τη στιγμή υποφέρει, υποφέρει πολύ, θα πρέπει η αστυνομία να επανεξετάσει τις οι συνειδησίες ε, της αστυνομίας τουλάχιστον να βγουν μπροστά, ώστε ρε μου να εφαρμοστεί έστω και αυτό το αστικό σύνταγμα το οποίο το έχουν καταπατήσει. Φαντάσου, φαντάσου σε τι επίπεδο ξεκτήλας έχουν φτάσει, όχι αριστερή, γιατί ποτέ δεν υπήρξαν αριστερή, έτσι. Οι Ναζιστές που έχουν χρησιμοποιούν το... mm -hmm. τη πληθυνά της αριστεράς πιο πολύ για να βιώσουν την αριστερά και τους αγώνες τους στην ιστορία της χώρα. Πάλιστα. Mm -hmm. ε, αυτό ήθελα να κάνω και μια αναφορά στο ζήτημα των διόγκαιων γιατί γίνει πολύ λόγο. λόγος. Φυσικά να πούμε εδώ πέρα ότι όλα ε, αυτά τα κανάλια τα οποία νοιάστηκαν και κόφτηκαν σεθνικά και ε, πραγματικά παίζαν τα σύννεφα από αυτό το πρόστιμο. Ποτέ δεν μας κάλεσαν να ε, ακούστε η άποψή μα. Ε, άκουσα τόσε πολλές φορές να αναφέρεται ότι το κάνω από κοινού ανθρώπου χωρί να μα δώσει το παραμικρό βήμα. Αυτό αποδεικνύει πόσο ξεφτυλισμένοι είναι, πόσο ε, διαπλεκόμενοι ε, και πόσο προσπαθούν να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη. Φυσικά έτσι αυτό δεν περνάει, είναι η αλήθεια: γιατί ο κόσμο πλέον έχει καεί τελείω το φιλό ε, και ο βρεγμένο στη βροχή δεν τη φοβάται ουσιαστικά. Παρ' όλα αυτά, και ουσιαστικά του έχει κατατάξει όλου αυτού όλα τα παγαλάκια, ξέρει πολύ καλά με ποιόν τα συμφέροντα τάσσονται. Τώρα να πω και πέρα, ε, είναι ένα μεγάλο ζητούμενο να ε, μπορέσουμε ουσιαστικά να αναστήσουμε και να επανακινήσουμε κινήματα όπως αυτό το κίνημα έναν τεσταδιώδια, ε, τα οποία με φωτογραφικούς ε, νόμους που φάσαν να καταστήλουν. Ε, υπάρχουν ήδη πρωτοβουλίε, υπάρχουν κινήσεις και εμείς θα παρακολουθούμε και θα, θα συμμετέχουμε σε όλα αυτά προκειμένου να μπορέσουμε ουσιαστικά ε, να δώσουμε άλλη μια αγροθιά στο στομάχι. Έτσι, ότι οι αγώνε δεν χάνονται έτσι, ούτε κερδίζονται έτσι απλά. Ε, είναι ένα θέμα σχετισμού δυνάμεων, είναι ένα θέμα οργάνωση, είναι ένα θέμα πρωτοβουλία, είναι ένα θέμα ιδεολογία. Και ε, να είναι σίγουροι ότι δεν θα ξεμπερδέψουν έτσι εύκολα μαζί μας. μα. Μα να σου πω, μα. Εκτό το... ε, τι μα κοβαντούν και λένε ψέματα, λένε ότι το κίνημα δεν πληρώνει, δεν υφίσταται ενώ είναι πανίσχυρο και δυνατό. Ενωμένω, σαν αγροθιά πάντα σε αγώνε στον δρόμο. Όχι σε γραφεία με γραβάτε, σε αγώνε στον δρόμο δίπλα στον εργαζόμενο και στον οικογενειάρχη, το μέσο και το φτωχό. Είναι πάντα εδώ το κίνημα, δεν πληρώνω. Γιατί στην εκπομπή τη Σπάνια ε, είπαν κάποιοι φεδρεί τύποι ότι το κίνημα δεν υφίσταται, ότι έχει διασπαστεί και κάτι λακεί εσπιμπάνω. Μα κάθεται εκεί πέρα, τι ε, τα λέγανε να πω. Άλλο, τον οποίο δεν έχει δει, ήταν υποψήφιο με το Λάο του Καραντζαφέργ. Έχει τώρα να μιλά μια αστυθεί πράγματα που έχουν συνδεθεί για το καρύμπε στο θέτο. Εντάξει, τώρα Εντάξει, <laughs> το γεγονός, όμως, να σου πω κάτι, το γεγονό ακόμα ότι μα βγάζουν όλα αυτά τα κανάλια, α πούμε, και όλε αυτέ οι εκπομπέ του που πίσω το Μεκέ. Ε, για μένα είναι θετικό στοιχείο, δείχνει ότι είναι ζητήματα, δηλαδή τα ζητήματα με τα οποία κάποια και, και τα οποία παλεύουμε, αφορούν όντω πολύ μεγάλο κομμάτι τη Ελληνική Τνομία Του, γιατί τα χρησιμοποιούν για να πουλάνε έτσι. Δεύτερον, ότι τους έχει, έχει αρχίσει και του τσούζι και δεν ξέρουν ακριβώ πώς θα ε, πάει αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι η, ακόμα, ε, το, η τελική έκβαση είναι αμφύρωπη και δείχνουν, δείχνει ένα φόβο για μένα. Δηλαδή αυτό που κάνει δείχνουν ένα φόβο. Και, δεν είναι τυχαίο βέβαια. Και μου έξεγνάς ότι ο Θοδοκυρίδης στην στη ιστορία του, του πολεμοντουσιακού πολέμου με συνομιλίε που κάνει η Αθηνά με του Μίλιου στη Μήλο, είχε πει πάρα πολλά και μέσα σε αυτά είχε πει: Το μίσο σα δείχνει και τη δύναμή μα. Σωστό, έτσι. Αυτή τη στιγμή, όλοι αυτοί, όσοι αναφέρονται στο Δεν με μίσο, το συκοφαντούν, δείχνουν και τη δύναμη του Δεν πληρώνω, το οποίο το υπολογίζουν πάρα, πάρα πολύ. Διαφορετικά θα έπρεπε και έλεγχο να αναφερθούν. Μην ξεχνά ότι οι αρχέ ειδικέ μα ήταν πρωτοπόρε στου αγανακτισμένου. Οι οποίοι υιοθέτησαν τι αρχέ του κινήματο Δεν πληρώνω, γιατί το Δεν πληρώνω προπήρχε τη κινήματο των αγαστών, των αγανακτισμένων. Το μεγαλύτερο κομμάτι των αρχών των αγανακτισμένων ήταν αρχέ του Δεν πληρώνω. Μην ξεχνά ότι πολλοί βουλευτέ επέρονε καμιά φορά τη γνήσια αριστερά ότι ήταν μέλη του Δεν πληρώνω, ότι δηλαδή με δράση στον δρόμο δείχνουν την αριστερή του ιδεολογία γιατί το ένα αριστερό ή δεξιό. Είναι στάση ζωής, δεν είναι ούτε θεωρία, ούτε, ούτε, ούτε τίποτα άλλο ε, και ο Χατζηδάκης έλεγε ότι είναι δεξιός, αλλά όλος τον επίκουρο ανέβαινε, mm -hmm. όλες οι θεωρίες που ανέβαινε ο, ο Χατζηδάκης ήταν επικούριε θεωρίε. θεωρίες, παρότι έλεγε ότι είναι δεξιός. Ε, είχε βοηθήσει πολύ κόσμο, φώναζε, δεν έχει σημασία τι λες, αλλά έχει σημασία τι κάνει και τι τρόπος ζωής αυτό σε χαρακτηρίζει τον αριστερό από το δεξιό. Και αυτή τη στιγμή στα, στα διόδια έφεσατε μια μεγάλη ληστεία του λαού από ανθρώπους που δεν έχουν δώσει ούτε ένα ευρώ ούτε μία δραχμή να το πω παλαιονομισματοκοπτικά <laughs> <laughs> δεν έχουν δώσει ούτε ένα ευρώ για τα διόδια <laughs> αυτά <laughs> ναι, δεν έχουν δώσει <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. ακριβώς όπως ακριβώς το 1948 Δημιουργήθηκε εφοπλιστική τάξη με λεφτά του ελληνικού δημοσίου με δάνεια που πήραν οι εφοπλιστέ για τα λίμπερτ στα καράβια τα οποία αγγίθηκε το ελληνικό δημόσιο και τα πλήρωσε το ελληνικό δημόσιο αντί να τα πληρώσουν οι εφοπλιστέ. Οι οποίοι στη, σχεδόν στο σύνολό του λίγων να ζήσουν να ζήσουν να ζήσουν να ζήσουν να ζήσουν να ζήσουν να τα οποία ζήσουν να ζήσουν να Έτσι, να ζήσουν να ζήσουν είτε σαν φάσες, είτε σαν κομμωδία, είτε σαν τραγωδία, ή σαν κομμωδία. Στην εποχή μας, δυστυχώς, επαναλαμβάνεται σαν τραγωδία, γιατί πολλοί Έλληνες θα βρεθούν κάτω από το αριό της φτώχειας, πάρα πάρα πολύ, σύντομα, αν δεν αντισταθούν, αν δεν βγουν στον δρόμο και αν, περι... αν περιμένουν σωτήρε αν εκχωρίσουν την εξουσία τη λαϊκή, γιατί η σωτιά, την εκχωρούν με λαϊκή εξουσία, αν την σε προδότε, σε και σε ανθρώπου που σκοπό έχουν τη διάλυση αυτή τη χώρα και την οικοδόμηση του ελληνικού χώρου. Σωστά, και να πούμε ότι υπάρχει και το εξή ζήτημα, ε, ότι αυτή τη στιγμή με το νέο ασφαλιστικό αυτό, ε, ουσιαστικά η ραχοκοκαλιά ε, η οποία έτρεφε για αρκετό καιρό μέσα από τα χρόνια τη κρίση την ελληνική Νωνία, δηλαδή οι αγρότε από τη μία από την άλλη οι ελευθεροεπαγγελματίε, οι οποίοι ουσιαστικά υφίστανται ε, τα πάνδυνα. Ε, βρίσκονται σε μια κατάσταση ε, απόγνωση. Ε, ουσιαστικά ε, τελειώνει το ε, επάγγελμα γιατρών, δικηγόρων, μηχανικών, φαρμακοποιών. Τελειώνει ο παιδί. Δεν τελειώνει απλά. Ε, ε, είναι ένα σχέδιο αυτό το οποίο ουσιαστικά σου λέει ε, γιατρού. Δεν θα ανοίξει, δικηγορικό γραφείο δεν θα ανοίξει, τεχνικό γραφείο δεν θα ανοίξει. Θα να δουλέψει με ό,τι όρου είναι. Στα μεγάλα τεχνικά γραφεία και στα μεγάλα δικηγορικά γραφεία. Αυτό τι λέει. Θα δουλεύει για 600, 500, 700 ευρώ, όσο σου θα σου δώσουν, θα πει και ευχαριστώ, γιατί απλούστατα αλλιώ τα έξοδα σου δεν θα βγαίνουν, θα μπαίνει μέσα. Θα δουλεύει και θα μπαίνει μέσα. Εξορισμού πλέον και από την αρχή. Έτσι αντίστοιχα και στο ζήτημα το αγροτικό, και αυτό πρέπει να το αναδείξουμε, οι αγρότε πλέον τελειώνουν. Η μικρομεσαία αγροτιά τελειώνει, θα μπουν όλε αυτέ οι μεγάλε επιχειρήσει. Τι οποίε προανέφερε και όλες, όπως ο όπω η Μονσάντο, οι οποίε ουσιαστικά θα πάρουν όλη τη γη στα χέρια του. Ήδη έχει δημιουργηθεί το θεσμικό πλαίσιο σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και θα ολοκληρωθεί. Αυτό που δεν υπήρχε ήταν ουσιαστικά ε, οι ίδιοι να ε, καταργούνται για τη γη που έχουν στα χέρια του, η οποία του είναι ζημιογόνα και δεν του βγάζει κέρδο. Ουσιαστικά είτε κάποιοι θα δουλεύουν εκεί πέρα ω δουλειοφάροι και στα στρέμματα αυτών των εταιριών. Ή τα τα θα, θα μπουν στην ουρά της τεράστις αυτής εφεδρείας ανέργων οι οποίοι ουσιαστικά θα δημιουργούν πάρα πολύ μικρά μεροκάματα εν και μια τεράστια αποθήκη ανθρώπων εκμεταλλεύσιμος από το κεφάλαιο. Να πούμε ότι αυτό είναι ένα συνολικό σχέδιο, δηλαδή από εκεί που οι μικρομεσαίοι είχαν τη δυνατότητα να μπορέσουν ουσιαστικά αυτό που κατήχαν τη μικρή γη, το γραφείο τους τον τρόπο να βγάζουν μόνο το ψωμί του, πλέον το χάνουν αυτό είναι ένα συνολικό σχέδιο που έχει να κάνει και με τα κόκκινα δάνεια, έχει να κάνει και με την ιδιοκτησία, έχει να κάνει με το real estate δηλαδή από εκεί που ο μικρομεσαίος ε, είχε τη δυνατότητα να έχει ένα σπιτάκι να μένει καταρχάς, να κατοικεί δηλαδή να μην έχει ανάγκη και να έχει ένα σπιτάκι το οποίο να νικιάζει όσο θέλει αν, είναι, αν υπάρχει κρίση, μπορεί να μην και 200 ευρώ, κάτι το οποίο δεν υπήρχε πουθενά πλέον λοιπόν, όλο αυτό το πακέτο το παίρνει στα χέρια τους κανονικά κάποιοι ολιγάριες αυτό συμβαίνει και ο κόσμος καταντάει έρμεο, έρμεο όλων αυτών είτε θα είναι υποδολωμένος, επιθήνιος, εργαζόμενος υπό εξεπτελιστικές συνθήκες είτε θα είναι περιθωριοποιημένος είτε θα αναγκαστεί να μεταναστεύσει, να πουλήσει τον πιόνστο ότι έχει και δεν έχει και να μετεναστεύσει ψάχνοντας την τύχη του στο εξωτερικό. Αυτό είναι το μέλλον που ετοιμάζει με την Ελλάδα, αυτή θα είναι η νέα κατάσταση, η νέα, η νέα τάξη πραγμάτων. Είναι αυτή που έρχεται ε, και επειδή η ιστορία η ελληνική, η οποία διδάσκει στα σχολεία είναι ένα παραμύθι. αποσιωπώντας τα πραγματικά ιστορικά γεγονότα, κανείς δεν μα έχει πει, ε, ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας ότι ο Hitler δεν έχασε τον πόλεμο, αλλά τον κέρδησε. Μήπω θα εφάρμοζε τα ίδια τώρα. Είναι μεγάλο ερώτημα. Προφανώς το κεφάλαιο το οποίο ουσιαστικά είναι πίσω από τον κάθε Χίτλερ, τον κάθε Κίσιγκερ, τον κάθε Ρούσβελτ κτλ. Προφανώς βρίσκει το πολιτικό του προσωπικό το οποίο με διαφοροποιημένε προφανώ μεθόδου. Ε, θέλει να καταλήξει και να εφαρμόσει κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές και λογικέ που ουσιαστικά σαν μόνο στόχο θα έχουν την αναπαραγωγή και την υπερκερδοφορία του ίδιου του κεφαλαίου. Γι' αυτόν τον λόγο ήταν η χρηματοδότηση και τον Ινωνάζη για τον Αμερικάνο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γι' αυτόν τον λόγο υπήρχαν ε, τα αντικρουόμενα συμφέροντα, ήταν ουσιαστικά ενδοταξικά, ενδοεμπεριαλιστικά συμφέροντα τα οποία μετά μπορεί να τα βρει μια χαρά ας πούμε, παρόλο που οι λαοί δεν τα βρει κανέναν μεταξύ τους. Και το μεγάλο ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη μεγάλη κρίση ε, του παγκόσμιου συστήματο, λόγω πραγματικά τη απληστίας ουσιαστικά αυτό που, ε, που κρατούν ε, στα χέρια του τα κλειδιά τη οικονομία, ε, θα πρέπει να καταστραφούν ε, παραγωγικέ δυνάμεις, θα πρέπει να καταστραφούν χώρε όπως καταστρέφονται. Βλέπετε Συρία, α πούμε, τι συμβαίνει, και άλλε χώρε, όχι μόνο, θα πρέπει να εξαφιλωθούν λαοί, θα πρέπει να υποδουλωθούν λαοί. Θα πρέπει να ξεπουληθεί δημόσιες πλούτος ε, και να πάει, να πάει ουσιαστικά σε αυτά τα χέρια γιατί μέσα σε αυτή την κρίση η, ο, ο, ο πολλής λαός ε, πτωχεύει όμω ε, κάποιοι λίγοι πλουτίζουν, έτσι, ε, μην το ξεχνάμε. Έχεις δείχνει είναι πολύ αξιοπερίεργο, πω το 1% του πλανήτη, μπορεί και λέγει το 99% του πλανήτη. Αυτό είναι πολύ αξιοπερίεργο, έχοντας ε, μέσα εξουσίας πάρα πολύ ισχυρά, ισχυρά κεφάλαια, μέσα μαζική εξαπάτησης, ε, αστυνομία των ΝΑΤΟ, την οποία της στείλει νοσηλεύειο και το Αιγαίο ε, άμα κάνετε μπάνιο το καλοκαίρι και αρχίετε να πλήγω την ΝΑΤΟ θα πρέπει να εγγυθείτε για να δείτε μήπως, ε, να μήπως που τίποτα και άμα θέλετε να εγγυθείτε εντάξει μπορεί να γίνουν καλά άλλα πράγματα, αυτό ετοιμάζεται αυτό πάνω στο ο Καμένος, ε, πολλοί Έλληνες πολιτικοί πάρα πάρα πολλοί μια και ανέφερα το Καμένο ε, και πάρα πολλοί που κυβερστά την Ελλάδα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν στην αργά Ναζί. Η ιστορία είναι μια λυσίδα ε, που τη ε, συνέχεια. Ε. Πάρα πολλοί λοιπόν Έλληνες πολιτικοί, πολλές πολιτικές οι οποίε οποίες αποφρύνουν στα μέσα μαζί της εξαμπάτησης έχουν ζυμωθεί με την ναζιστική ιδεολογία την οποία εφαρμόζουν τώρα πλήρω, πληρέστατα στο βάρος του ελληνικού λαού. Και να πούμε σε αυτό που είπαμε να δημιουργήσω για τον ΝΑΤΟ, ότι αυτή τη στιγμή από την πίσω πόρτα, με, ε, με αφορμή το προσφυγικό ζήτημα, με αφορμή, ε, έχει, σε, έχει πατήσει για καλά πόδι και η Frontex και το ΝΑΤΟ, ε, ουσιαστικά, ε, στο, σε, όλη αυτή, στο, σε, σε όλη τη μεθόρια ουσιαστικά, ε, στο Αιγαίο και στη, στα παράλια ουσιαστικά και τα τουρκυριακά και τα ελληνικά, και πλέον κάνει κουμάντο, δηλαδή έχει αναλάβει την πρωτοβουλία όλων των κινήσεων. Ε, αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα, ε, με αυτή την αφορμή συνέβη αυτό και ε, ουσιαστικά βλέπουμε σε μια πολύ κρίσιμη περιοχή όπου υπήρχαν όλο τον προηγούμενο καιρό όλα αυτού τα βαντούρη και με τη Συρία και με τη Ρωσία και με το Ιράν, το οποίο ξαφνικά από εκεί που ήταν κακό και βουλεύονταν όλο τον κόσμο με χημικά και πυρηνικά όπλα, ξαφνικά έγινε καλό Όλα αυτά δεν είναι τυχαία φυσικά. Έχει να κάνει με το πολύ βασικό ζήτημα που το οποίο είναι αυτή τη στιγμή στο ενεργειακό και μετά την πετρελαϊκή κρίση. το ζήτημα του φυσικού αερίου. Όπου η Ρωσία έχει το μονοπόλιο σε όλη την περιοχή. Έχει το μονοπόλιο τροφοδοσία τη Ευρώπη και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει το μονοπόλιο τροφοδοσία τη Γερμανία με φυσικό αέριο. Που είναι η μεγαλύτερη αγορά ουσιαστικά η, η γερμανική. Ε, Μόλι του τσιουτσέδε εκεί πέρα τη χώρε τη Βαλτική που ουσιαστικά από εκεί παίρνει ο North Stream και μπαίνει το Ιράν με μεγάλη δυναμική ουσιαστικά προκειμένου να μπορέσει να χτυπήσει αυτή την αγορά. Τότε βλέπουμε ότι το ΝΑΤΟ, από, από εκεί που είχε η Ρωσία ουσιαστικά το, ε, είχε επιβάλει τις βάσεις της ε, στη Συρία και παρά την αναταραχή την καταστροφή μιας ολόκληρη χώρα. η Ρωσία πάλι καλά κρατή εκεί πέρα στη Συρία μια χαρά έχει ελέγχει και της και το τι πηγαίνει. έργεται. Τώρα το NATO, ε, ξαφνικά μας είπε ότι πρέπει αυτό να είναι για να ε, πατάξει τους ε, δουλεμπόρους. Λέτε ρα, το τον το ΝΑΤΟ ήρθε για να πατάξεις το δουλεμπόριο. Δύο ε, κυρίαρχα κράτη, α πούμε και καλά, όπως η Ελλάδα και η Τουρκία, δεν μπορούσαν να βάλουν πίσω τη γραμμής, βάσει με το λιμενικό, α πούμε, να προσέχει, να πηγαίνουν φέρουν αν θέλουν τους, μετανά, τους μετανάστες και τους για να μην πυλοπνήγονται οι άνθρωποι. Ε, έπρεπε να έρθει το ΝΑΤΟ για να πατάξει το δουλεμπόριο Δεν μπορούσαν να ήθελαν να έχουν συγκεκριμένους χώρους ταυτοποίησης τα και να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που να πάει όλη αυτή το προσφυγικό Πρέπει το Νάτο να έρθει ω το ποτηρητής Αυτό είναι ένα συνολικό σχέδιο φυσικά ε, Πάτησε από όλοιπη τώρα το ΝΑΤΟ και βλέπουμε το Νάτο. Στο οποίο κάνει πριν κουμμά του πέρα από του Αμερικάνε, α πούμε, είναι η μόνη, που ηγεσία Γερμανική ήρθε το Νάτο στην περιοχή και το νατο φυσικά το οποίο ήρθε κάτω από την κλήσω τη Ελλάδα, Ελλάδα ήρθε και α πούμε σαν την κλασική Τουρκού και πέρα που το πολιτικό προσωπικό, είναι κατόπιν κινήσει τη Τουρκία και Γερμανία και υπερδεύτη με Λανάτο και η Ελλάδα σε λέγει και όχι ανήθε, αν δεν ήθελε. Και μόνο που θα σέβαιση στα συνόρά μα, αφήσει και σήμερα εσύ... η Ελλάδα στον ΝΑΤΟ, αφήσει μετέφησε όλα τα προγράμματα του ΝΑΤΟ. Τι να σε, σε βάσκουν τα σιλόρα σου. έχει δει και ο Λεωνίδε, είναι μια αστυνομία των πολιεθνικών στην ουσία. Ε, Χρηματοδοτείται από πολιεθνικές ε, και λειτουργεί στα πλαίσια ε, των πολιεθνικών και από τις ιατολίες που λέγεται ότι δέχονται από πολιεθνικές. Ε, Όποιο έχει δει τον έργο των το, το δαχτυλιδιών, όλες οι μάχες γίνανε στην ενδιάμεση γη και γεωπολιτικά η Ελλάδα είναι η ενδιάμεση περιοχή γεωπολιτικά. Καμιά φορά οι ταινίε είναι προφητικέ και δείχνουν τι μέλη γενέστερα θα γίνει στο μέλλον. Η ενδιάμεση γη, η μέση γη που λέγεται στον αγώνα των Βαρκελιών, είναι ενδιάμεση περιοχή γεωπολιτικά που είναι η Μεσόγειο. Στην οποία τώρα υπάρχει μια τεράστια αναταραχή και όπω ο Άλμπερτ Πάικ είχε προφητέψει το 1871 ο μεγαλύτερο μασόνη όλων των εποχών που είχε προγραμματίσει και προφητέψει δύο παγκόσμιου πολέμου. Έχει μιλήσει για ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο ή τουλάχιστον για ένα τρίτο ισχυρό πόλεμο που θα ξεκινήσει την διάμεση περιοχή που είναι η Μεσόγειος που είναι η περιοχή μας ε, Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να πω σήμερα δύναμη στους συγγενείς των δολοφονημένων ναυτικών που δολοφονήθηκαν στην ουσία είναι δολοφονίαν ψυχρό ε, δύναμη ε, να μην κλαίνε για τα παιδιά τους γιατί αυτοί κάνουν αυτό που έπρεπε το καθήκον τους, ε, δύναμη σε τους Έλληνες για αυτό που έρχεται, γιατί αυτό που έρχεται είναι πάρα πολύ σκληρό και οι Έλληνε πρέπει να βγουν στον δρόμο ενιαία σαν μια γροθιά, χωρίς τάξη, χωρίς δεξιούς αριστερούς, χωρίς ε, δικηγόρους, αγρότες, ε, μαγαζάτορες, υπαλλήλους, εργάτες Ιδιωτικού δημοσίου, όλου αυτούς που λες και εσύ, δημιουργεί ο κοινωνικός, όλα Αυτά τα χωρίσματα που δημιουργεί ο κοινωνικός αγαθόματισμο. Σαν ελληνικό λαό, σαν στους ολιγάρχες, οι οποίοι έρχονται να διπλώσουν τη ζωή. Ακριβώς. Ε, να πω, πούμε λοιπόν ότι το επόμενο ρεντεβού είναι αύριο, το πολύ σημαντικό ρεντεβού, όπου ε. ε. καταφτάνουν οι αγρότε, έξι ώρα εμείς θα είμαστε στην πλατεία κλαφτ μόνος, ε. Ε. Ε, θα κοιτάξουμε να κατακλείψουμε όλη την περιοχή και το σύνταγμα. Ε, όσο πιο μαζικό είναι το συλλαλητήριο, τόσο πιο ε, οι χειρίθανε η απάντηση. Πρέπει να πέσει η κυβέρνηση αυτή, πρέπει να πέσει οποιουσδήποτε εκφραστή αυτών των πολιτικών, πρέπει να πέσει και η επόμενη κυβέρνηση αν είναι η κυβέρνηση κυρία και αν ο ελληνικό λαό πραγματικά κάνει πάλι αυτό το μεγάλο λάθο, και ε, ουσιαστικά να αποθέσει τι ελπίδε ε, του ε, σε αυτό το νεοφιλελεύθερο έκτρωμα τη Νέα Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το πολιτικό προσωπικό έχει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να επιτελέσει το ρόλο για τον οποίο ο ελληνικός λαός τον έφερε στο προσκήνιο και στην διακυβέρνηση της χώρας ε, δεν μας σε τίποτα στον ελληνικό λαό να πάει στο καλό από εκεί που ήρθε ε, να πάνε ε, μαζί όλο το συνάφη και το συρθετό και από εκεί και πέρα ε, θα πρέπει πραγματικά ο ελληνικός λαός να δώσει τις απαντήσεις στον δρόμο ε, και να μπει σε μια ελληνική σύγκρουση με όλους αυτού που τον έχουν φέρει ως εδώ είτε είναι αυτό, αυτό, σε επίπεδο πολιτικό, πολιτικού προσωπικού είναι σε επίπεδο Ευρωζώνης και Ευρωπαϊκής Ένωσης και πραγματικά να γίνει κύριο στον τόπο του, ε, να χαράξει έναν δύσκολο δρόμο έξω από αυτούς τους μηχανισμούς ο οποίος όμως θα είναι ένας ανηφορικός με ένα λαπτίνιος ε, και ο μόνος δρόμος ο οποίο μπορεί να τον θέσει στο ξέφωτο. Να ευχαριστήσουμε πολύ... Κλείνοντα, δεν ξέρω αν έχει να προσθέσει κάτι άλλο, Κυρία. Και να πω ότι η εκπομπή δεν κλείνει σήμερα, θα κλείσει αύριο στην πλατεία Κλαθμόνο. Μπράβο. Σα περιμένουμε όλου εκεί, στην πλατεία Κλαθμόνο από κοντά πια, ε, σαν ένα ενιαίο σώμα, σαν μια γροθιά. Ε, Απλώ λέμε: Καλό βράδυ. Δεν κλείνουμε την εκπομπή. Την εκπομπή θα τη συνεχίσουμε αύριο στην πλατεία Κλαθμόνο. Ακριβώ. Δυναμικά στο πεζοδρόμιο, όλοι. Σα περιμένουμε όλου. Σα ακούτε. Προσφέρετε και φέρε όσου μπορείτε μαζί σα γιατί αυτό που έρχεται θα είναι τόσο διμηρό, μα τόσο διμηρό που χωρίς την αλληλεγγύη δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει τίποτα άλλο. Να αποφωνήσω λοιπόν, ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συναγωνιστή, τον πάνω ο οποίος ήταν έρθει παραγωγή αραγωγή ε, της εκπομπής. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ το φιλόξενο πλατεία Radio ε, για την εκπομπή ε, και τη συχνότητα, ε, ευχαριστούμε πολύ όλου σας να έχουμε ακολουθήσει το, το site μας δεν πληρώνω στο facebook που μπορεί να μας βρείτε, ε, θα τα πούμε την επόμενη πέμπτη όταν όλα πάνε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.